Στοιχοι 9-12. Φιλάδελφοι και εργατικοί. 9. Για την αγάπη δε προ του Χριστιανού αδελφού, δεν έχετε ανάγκη να σα γράψομεν, διότι εσεί μόνοι σα είστε διδαγμένοι από τον Θεόν... στο να αγαπάω ένα τον άλλον. 10-11. Απόδειξη δε τούτου είναι, το ότι και εφαρμόζεται την αρετήν αυτήν ...ις όλου του αδελφού Χριστιανού, που ευρίσκονται ει όλη τη Μακεδονία. Σα παρακαλούμε δε, αδελφοί. Να ασκείτε με ακόμη περισσότεραν περίσιαν την αρετήν αυτήν και να προσπαθείτε με φιλοτιμία να ησυχάζετε και να καταγίνεστε ο καθένας σας εις τα ειδικά σου υποθέσει και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια σύμφωνα με τα προφορικά παραγγελίας που σας εδώκαμεν. 12. Βάλετε τα μα αυτά της ενέργεια για να συμπεριφέρεστε με ευπρέπεια προς του έξω της εκκλησίας απίστους. Και να μην λαμβάνετε ανάγκη για τίποτε αφού θα προμηθεύεστε όλα με την ειδική σας εργασία.